Ελληνικά παραμύθια Ο Αλή μπαμπά και οι σαράτα κλέφτες Μια φορά και ένα καιρό σε μία πόλη της Περσίας ζούσε ένας έμπορος χαλιών που είχε δύο γιους τον Κασίμ και τον Αλή μπαμπά Μετά το θάνατό του ο άπλιστος Κασίμ ανέλαβε τη δουλειά του πατέρα του ξεχελώντας τον αφελή Αλή μπαμπά. Ο Κασίμ παντρεύτηκε μία πλούσια γυναίκα. Ο Αλίμπαμπά έπρεπε να συντηρεί τη γυναίκα και τα παιδιά του. Κέρδιζε το ψωμί του, κόβοντας και πουλώντας ξύλα. Μια μέρα, ο Αλίμπαμπά μάζευε ξύλα στο δάσος. Ξαφνικά, άκουσε καλπασμούς αλόγων. Ά, α, φοβήθηκε και κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο. Εμφανίστηκε μία ομάδα από 40 άντρες πάνω σε άλογα που κουβαλούσαν σάκους και σταμάτησαν κοντά σε ένα μεγάλο βράχο, στους πρόποδες του βουνού. Έχουν σπαθιά και στυλέτα στις ζώνες τους. Μάλλον είναι συμμορία λιστών. Μα τι κάνουν στο δάσος! Ένας από τους κλέφτες που φαινόταν ότι είναι ο αρχηγός, στάθηκε μπροστά στο βράχο. Άνοιξε σουσάμι! Ο Αλή Μπαμπά δεν πίστευε στα μάτια του. Wow! Ο βράχο ήταν η με σε μια σκοτεινή σπηλιά. Οι λιστές μπήκαν μέσα στη σπηλιά και η πόρτα πίσω τους έκλεισε. Ο Αλή Μπαμπά ήταν φοβισμένος wow! και δεν μπορούσε να κουνηθεί από τον τρόμο. Μετά από λίγο η πόρτα άνοιξε πάλι και οι λιστές βγήκαν έξω με άδεια χέρια αφήσαν τους, τους μέσα στη σπηλιά. Οι λιστές ανέβηκαν στα αλογά τους και εξαφανίστηκαν από το δάσος. Ω! Oh! Αυτή πρέπει να είναι η κρυψώνα για τους θησαυρού τους. Ο Αλίμπαμπά δεν μπορούσε να αντισταθεί. Ήθελε να μπει στη σπηλιά. Στάθηκε μπροστά στο βράχο και φώναξε. «Άνοιξε σουσάμι!» Η πόρτα άνοιξε όπως και πριν. Ο Αλίμπαμπά μπήκε στη σπηλιά. Oh! Υπήρχαν τεράστιες στίβες από χρυσό, ασίμι, πολύτιμα αντικείμενα, διαμάντια, ρουμπίνια και άλλα πολλά που ο Αλί μπαμπά έβλεπε πρώτη φορά στη ζωή του wow! Ο Αλί Μπαμπά έτριψε τα μάτια του με δυσπιστία αλλά όλα ήταν εκεί, στη θέση τους Θα πάρω μερικά νομίσματα, οι κλέφτες ούτε που θα το προσέξουν ο Αλίμπαμπά γέμισε ένα σάκο με νομίσματα και γύρισε στο σπίτι. Κοιτά τι έχω! Ο Αλίμπαμπά άδειασε το σάκο με τα χρυσά νομίσματα μπροστά στη γυναίκα του. Αυτή έμεινε έκπληκτη όταν είδε τόσο πολύ χρυσάφι. Τα έκλεψες αυτά τα νομίσματα! Είναι μεγάλη ιστορία! Δεν έκλεψα τίποτα! Ήταν ήδη κλεμμένα! Πρώτα θα τα μετρήσω. Όχι, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τόσα πολλά νομίσματα. Πήγαινε στο σπίτι του αδερφού μου και φέρε μία ζυγαριά. Η γυναίκα του αλλή μπαμπά έτρεξε γρήγορα στο σπίτι του αδερφού του. Καλή μου, δώσε μου μία ζυγαριά για απόψε. Αύριο το πρωί θα σου την επιστρέψω. Τι θα αζυγήσεις? Τίποτα, μόνο μερικούς πόρους. Η γυναίκα του Κασίμ, που ήταν πονηρή, σκέφτηκε πως ο Αλή μπαμπά αποκλείεται να είχε τόσους πολλούς σπόρους για ζύγισμα. Έτσι, κόλλησε κερί κάτω από τη ζυγαριά και την έδωσε στη γυναίκα του Αλή μπαμπά. Αυτή ζύγισε τα νομίσματα και χάρηκε πολύ με την ποσότητα. «Γίναμε πλούσιοι! Μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι θέλουμε!» «Όχι τόσο σύντομα! Όλοι θα μας υποπτευθούν! Δεν πρέπει να μάθει κανείς το μυστικό μας! Η γυναίκα του Αλίμπαμπά συμφώνησε. Αλλά τη δεύτερη μέρα η γυναίκα του Κασίμ ανακάλυψε το μυστικό τους κοιτώντας τη σιγαριά. Ενημέρωσε αμέσως τον Κασίμ για τα πλούτη του αδερφού του. «Ο Αλίμπαμπά έχει χρυσανομίσματα. Πού τα βρήκε! Πρέπει να το ανακαλύψουν!» Ο Κασίμ ζήλεψε τόσο πολύ που έχασε τον ύπνο του. Έτσι πήγε αμέσως στο σπίτι του Αλίμπαμπά. Μεγάλη, πώς είσαι αδερφέ μου Ήρθα να σε ρωτήσω, μήπω χρειάζεσαι κάτι Μη διστάσεις ποτέ, ζήτα μου ό,τι θέλεις Ο μεγάλος σου αδερφός είναι πάντα εδώ για σένα Ο αδερφέ μου, χαίρομαι που νοιάζεσαι Αλλά έχω αρκετά πλούτη τώρα Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο Πλούτη, για πες μου ο αθώος, αλλή μπαμπά, δεν μπορούσε να κρατήσει το μυστικό και είπε στον Κασίν τα πάντα για τους κλέφτες και τη σπηλιά. Αυτό είναι καταπληκτικό! Θα πάω εκεί αύριο! Εξάλλου τα χρήματά σου! Είναι δική μου ευθύνη! Πρέπει να τα φροντίσω! Α, ποιο είναι το σύνθημα για να ανοίξει η πόρτα της σπηλιάς? Άνοιξε σουσάμι! Άνοιξε σουσάμι! «Άνοιξε σουσάμι» «Θα το θυμάμαι» «Άνοιξε σουσάμι» Το επόμενο πρωί ο Κασίμ έφυγε από το σπίτι με τέσσερα δυνατά μουλάρια για να κουβαλήσουν το χρυσάφι «Θα γίνω πιο πλούσιος και από τους πλούσιους» «Έφτασε στη σπηλιά και φώναξε» «Άνοιξε σουσάμι» και η πόρτα άνοιξε και έκλεισε πίσω του «Καταπληκτικό, απίστευτο» «Τόσα πολλά χρυσάφια, τόσα πολλά πετράδια! Θα πάρω τα πάντα από εδώ!» Ο Κασίμ γέμισε τους σάκους του με νομίσματα και πετράδια, αλλά μόλις έφτασε στην πόρτα, στάθηκε και σκέφτηκε. «Ποια ήταν η λέξη? Ε... Άνοιξε κρυθάρι! Άνοιξε σιτάρι! Άνοιξε πόρτα! Άνοιξε πόρτα! Κάποιος να την ανοίξει!» Πάνω στον ενθουσιασμό του, ο Κασίμ ξέχασε το σύνθημα και κλειδώθηκε μέσα στη σπηλιά. Μετά από λίγο, άκουσε καλπασμούς αλόγων. Οι 40 κλέφτες είχαν επιστρέψει στη σπηλιά. Άνοιξε σουσάμι! Μόλις άνοιξε η πόρτα, βρήκαν τον Κασίμ να κάθεται στα γόνατα. Χωρίς καμία ερώτηση, ο αρχηγός το σκότωσε με ένα στιλέτο και άφησαν το άψυχο σώμα του να κοίταται μέσα στη σπηλιά. Η γυναίκα του Κασίμ πήγε στον αλί μπαμπά να τον ενημερώσει για την εξαφάνιση του άντρα της. «Θα έχει πάει στη σπηλιά! Πάω να τον βρω!» Ο αλί μπαμπά πήγε στη σπηλιά και βρήκε τον Κασίμ σκοτωμένο. «Ωχ! Όχι!» Τον έβαλε πάνω σε ένα μουλάρι και τον κουβάλισε μέχρι το σπίτι. Η υπηρέτρια του Κασίμ, η Μοργκιάνα, άκουσε τα πάντα για το περιστατικό. Δεν πρέπει να μάθει κανεί την αιτία του θανάτου του. Θα πάω στον γιατρό να πάρω φάρμακα. Έτσι θα προσποιηθούμε ότι είναι άρρωστο. Αύριο το πρωί θα ανακοινώσουμε το θάνατό του. Όλοι συμφώνησαν με το σχέδιό τη. Πέρασαν οι μέρες, Αλλά η γυναίκα του Κασίμ δεν άντεξε και πέθανε από τη θλίψη τη. Δεν έμεινε κανεί εδώ για να υπηρετώ. Σα παρακαλώ, αφήστε με να δουλέψω στο σπίτι σα. Ο Αλίμπαμπά ήξερε πως είναι έξυπνο και εργατικό κορίτσι και πήρε τη Μοργιάννα στο σπίτι του. Την επόμενη μέρα, οι κλέφτε πήγαν στη σπηλιά. Πού είναι το πτώμα? Υπάρχει και κάποιος άλλος που ξέρει το μυστικό μας. Είναι τα πλούτη μία ζωής. Πριν τα χάσουμε, πρέπει να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο ευθρός μας. «Πηγαίνετε στο χωριό να μάθετε ποιος πέθανε πρόσφατα!» Όλοι οι κλέφτες σκόρπισαν μέσα στο χωριό για να πάρουν πληροφορίες. Ένας κλέφτης πήγε στο σπίτι του γιατρού. «Γεια σου, γιατρέ! Μήπως ξέρεις ποιος πέθανε πριν από μερικές μέρες?» «Ναι, ο κασίμ πέθανε. Του έδωσα ένα φάρμακο όταν η υπηρέτρια μου είπε τα συμπτώματα. Αλλά πέθανε. Λυπάμαι πολύ». «Μεγάλη ατυχία! Πού είναι το σπίτι του?» «Κανείς δεν μένει πια εκεί, αλλά έχει έναν αδερφό, τον Αλή Μπαμπά, που μένει κάτω στο δρομάκι!» Ο κλέφτης υποψιάστηκε ότι ο Αλή Μπαμπά ήταν αυτός που μετέφερε το πτώμα και έτσι πήγε στο σπίτι του το βράδυ. Δεν βρήκε κανέναν εκεί. Άφησε ένα σημάδι στην πόρτα. «Αύριο θα έρθω με τη συμμορία μου και θα σας σκοτώσουμε όλους!» Το επόμενο πρωί, η μοργιάνα είδε το σημάδι στην πόρτα. Η έξυπνη μοργιάνα κατάλαβε πως η οικογένεια κινδυνεύει. Έτσι, σημάδεψε κάθε σπίτι στο δρομάκι με το ίδιο σημάδι. Τα μεσάνυχτα, οι κλέφτες ήρθαν στο χωριό, αλλά μπερδεύτηκαν, Μια και όλα τα σπίτια ήταν σημαδεμένα. Έφυγαν απογοητευμένοι. «Θα πάω αύριο και θα το ανακαλύψω μόνος μου». Ο αρχηγός αποφάσισε να πάει μόνος του. Και καθώς ήταν σοφότερος, δεν σημάδεψε το σπίτι, αλλά το κοίταξε τόσο προσεκτικά, που ήταν αδύνατο να το ξεχάσει. Ζήτησε 40 μουλάρια και 40 άδεια βαρέλια. Γέμισε το ένα βαρέλι με λάδι και μέσα στα υπόλοιπα έκρυψε τους κλέφτες. Έπειτα μεταφιέστηκε σαλαδέμπορο και πήγε στο σπίτι του Αλίμπαμπά. Ποιος είναι? «Είμαι ένας λαδέμπορας που ταξιδεύω από την Ασία και πουλάω λάδι. Είναι βράδυ και ψάχνω για ένα καταφύγιο να περάσω τη νύχτα». «Αυτή είναι μεγάλη απόσταση για ταξίδι. Παρακαλώ, πέρασε μέσα να ξεκουραστείς». «Επιτρέψτε μου να δω τα βαρέλια σας πρώτα». «Ω, γιατί όχι. Ένα όμορφο κορίτσι σαν εσένα πρέπει πρώτα να φροντίζει για την ασφαλειά του». Η Μοργιάννα ευτυχώ άνοιξε το βαρέλι με το λάδι και σ ο αρχηγός ανακουφίστηκε. Μπήκαν όλοι μέσα. Η μοργιάνα ετοίμασε ένα πεντανόστιμο βραδινό. Σέρβιρε το δείπνο και παρατήρησε ένα δαχτυλίδι στο χέρι του ληστή. Κατάλαβε ότι ήταν το ίδιο δαχτυλίδι που είχε φέρει ο αλή με το θησαυρό. Την κυρίευσαν αφιβολίες. Πήγε αργά -αργά κοντά στα βαρέλια και χτύπησε ένα. «Να βγούμε αρχηγέ!» Η Μοργιάνα, κατάλαβε το κόλπο. Έλεγξε όλα τα βαρέλια και σιγουρεύτηκε ότι σε κάθε ένα κρύβονταν ένας κλέφτης. Πήρε το βαρέλι με το λάδι και το ζέστανε σε ένα μεγάλο καζάνι. Έπειτα, σε μια κανατιά καυτό λάδι σε κάθε βαρέλι. <intimidated tongues> με αυτόν τον τρόπο ξεφορτώθηκε όλους τους κλέφτες. Τη νύχτα, ο αρχηγός βγήκε έξω να φωνάξει τους κλέφτες. Αλλά μόλις άνοιξε τα βαρέλια, σοκαρίστηκε και τρόμαξε. <Ρι> Έπεσε στην ίδια του την παγίδα. Ξέφυγε από εκεί φοβισμένος. Την επόμενη μέρα, η Μοργκιάνα τα είπε όλα στον αλή «Μου έσωσες τη ζωή. Δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Από σήμερα δεν είσαι υπηρέτρια, αλλά μέλος αυτής της οικογένειας». Σε ευχαριστώ, αφέντη μου! Έζησαν όλοι μαζί σαν μία ευτυχισμένη οικογένεια. Ο Αλή Μπαμπά, ήταν ο μόνος που ήξερε το μυστικό του κρυμμένου θησαυρού. «Άνοιξε σουσάμι!»